Soaking way, yeah. Said I walked all night, mama. Feed God soaking way. Said I didn't find my woman. Κυρίες συναγωνιστές του κοινήματος δεν πληρώνω, καλό απόγευμα. Είμαστε στην τεχτική εκπομπή της Παρασκευής. Ε, σήμερα φιλοξενούμε, είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Λεκάκου, η οποία συγκεντρώνει αρισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καταρχάς είναι απ' τη η που σημαίνει ανυπότακτη, ελεύθερη, δυνατό μυαλό, εμπειρία φοβερή στα πολιτικά πράγματα σαν πολιτική αναλύθεια, εμφανίσει. Φανταστείτε τι ενδιαφέρον θα παρουσιάσει η σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ε, θα θέλαμε σε μια εποχή δύσκολη για τον ελληνικό λαό, ε, με τη μεγάλη σας εμπειρία, να μας αναλύσετε λίγο την πολιτική κατάσταση και όλο αυτό μέσα σε ένα κλίμα ζωή φόβου και απόγνωσης ενός λαού που δεν ξέρει από πού να πιαστεί, είναι λίγο μπερδεμένο. Θα θέλαμε να μα κάνετε μια πολιτική ανάλυση όπω εσεί ξέρετε στη Μάνι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Βέβαια είσαι πολύ φυρβολικός. Εντάξει, Η μεγάλη εμπειρία σίγουρα συνοδεύεται από μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάντω παρόλα ε, αυτά. Πα έχει η Μάνι, εντάξει. Έχει βγάλει από όλα τα φρούτα και καλά και κακά. Λοιπόν, όπω και κάθε περιοχή, εντάξει, βγάζει και αγωνιστέ, βγάζει και το ανάποδο. Λοιπόν, ε, είμαι χαρούμενη σήμερα γιατί αφοώθηκα σε μια δίκη που έγινε ε, με τις γνωστές τιμένε κατηγορίες, αντιεθνόμες, ε, φορά ξένης διοκτησίας, την μπάρα πάνω στους εθνικούς μας δρόμους θεωρείται ξένη ιδιοκτησία. Ο δικό μας δρόμος, ο εθνικός μας δρόμος, ο δρόμος που έφτιαξαν οι παππούδες, οι πατεράδε ε, και έκλεψαν, άπαξαν είναι μεγαλοργολάβοι, βέβαια, τους, τους χάρισαν οι υπηρέθεσεις, οι πολιτικοί υπηρέτε. Ε, το 2007 που έγιναν οι γνωστές συμβάσεις παραχώρησης. Ε, λοιπόν, μας έρνουν από τότε σε δίκες, άλλες αναβάλλονται, άλλες ε, γίνονται κλπ. Ε, με σκοπό να μας κάνουν το χρόνιμα, Αυτό είναι ο αντικειμενικός σκοπός, να μας κουράσουνε, να μας λυγίσουν, να πούμε δεν αντέχουμε άλλο, τα παραπτάμε και πάμε στους καναπέδες μας. Ε, όχι! Δεν πρόκειται να του ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά. Έγινε λοιπόν η δίκη, ήταν η δίκη στα δυο διατουρίου, ε, στα... Αυτό... αφορούσε τα δυο διατουρίου. Ε, κατηγορίες, τις γνωστές λοιπόν, φθορά ξανής διοκτησίας, παρακόλληση γεννωνίων κλπ. Εμείς ανήκαμε τα δύο και δεν παρακολύαμε τις συγκοινωνίσεις. Είσαι το αντίθετο, διευκολύναμε τι συγκοινωνίσεις. Δεν τους παρακολύαμε. Λοιπόν, ε, κατέρευσαν οι κατηγορίες γιατί έχουμε το δίκιο με το έρος μας. Και αυτό δεν είναι μόνο, ε, είναι εξεχωριστό αυτό το περιστατικό. Εκείνη την ίδια μέρα, μας είχαν καλέσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο να μιλήσουμε Δυτική Ελλάδα για τα μεγάλα έργα ανάπτυξη τη Δυτική Ελλάδα, ε, μηχανική κλπ. Παρευρέθη πάρα πολλοί κόσμος στην Πάτρα και το έμαθαν οι μεγαλοεργολάβοι, φαίνεται. Και... Λύσαξαν και αντέδρασαν πάρα πολύ άσχημα. Και μάλιστα πολλοί από εκεί μα είπαν ότι το έμαθαν αυτό όντω. Και στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ που προσκαλέσατε. Του είπανε το κίνημα: Δεν πληρώνω σε αυτή την εκδήλωση, μια ημερίδα. Εμείς του τα είπαμε από την καλή και την ανάποδη εκεί και μάλιστα μας καταχαιροκρότησαν εκεί παρευρισκόμενοι, μηχανικοί κλπ. Στην παρουσία και άλλων ε, περιφερειακών, δι, ε, δημάρχων κλπ. Λοιπόν, εμεί στο Πολυλογό πηγαίνοντας εκεί, περνάγαμε τα διόδια και γυρίζοντας προ αυτήν την άεπη, εσύ και μας έπιασε φαίνεται ο ίστρος κατά αυτού και σπάγαμε μπάλε. Και τη στιγμή που έπρεπε να πάμε εκεί να φτάσουμε, έτσι δεν είναι. Είναι δυνατόν να το κάνει αυτό. Ε, είσαι τελείω ηλικίο. Ε, εξάλλου οι μπάρε, ε, δεν σπάνε εύκολα, γιατί είναι κατασκευασμένες έτσι, πώς είναι το χέρι μας, η άρθρωση; ε, πώς είναι, πώς μια πόρτα, ε, ώστε να μην δημιουργούνται θανάτη φόρα, θα προκαλούνται τη χήματα. ατυχήματα. Ε, ξέρετε πότε σπάνε οι μπάρε, όταν έχουν κάνει επέμβαση πάνω στην μπάρα, χειρουργική, οι ίδιοι οι εταιρείε, και έχουν μεήλους, προκαλέσει την ακινησία τους. Δηλαδή να πέσει κάποιος και να σκοτωθεί στην κυριολεξία πάνω. Στην μπάρα με τον ήλιο. Αυτή πρέπει να ανοιγωκλίνει, να είναι αρθρωτή. Επομένως, δεν συνέβη αυτό, άρα ανοίξαμε την μπάρα και, και προχωρήσαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, μη στα τα απολυλογώ, ε, κατέρευσαν οι χαλκευμένες κατηγορίες, οι δικαστέ ε, ε, ήρσαν στο ύψος των περιστάσεων, δεν γίνεται πάντα αυτό, δηλαδή σε μια προηγούμενη δίκη που αφορούσε το ίδιο περιστατικό, απλά σε άλλα δυόδια, στον Ιστιμό, περιοχή Καλαμακίου, ε, κατηγορήθηκα ως άνδρας. Δηλαδή ε, είπαν ότι δύο άνδρες βγήκαν, η επόκη, δηλαδή η δική του μάρτυρας ε, είπε ότι δύο άνδρες κατέβηκαν και έσπασαν την μπάρα και ο ένας ήμουν εδώ φαίνεται. Δεν πίστηκαν ούτε από αυτό, από την μαρτυρία της ίδιας του Σεπάπτου η οποία ερωτώμενη αν με αναγνωρίζει είπε όχι σας λέω ότι ήταν δύο άνδρες Και τελικά φάγαμε το αγωνιστές την κοινωρία των 7 μηνών Βέβαια κάναμε έφεση Λοιπόν, αυτή η δίκη λοιπόν σημερινή είναι ένα από τα περιστατικά Δικόν σε όλο αυτό το δρόμο. Ο δρόμο αυτό, συναγωνιστέ και φίλοι, δεν είναι άλλος από τη γνωστή καρμανιόλα, ε, Ολυμπία Οδό, ε, η οποία είναι γνωστή ε, σκοτώστρα και μάλιστα ε, υπήρχε κοινοτική οδηγία να μην την πληρώνουν ε, την καρμανιόλα αυτοί οι τουρίστε. Εδώ, ναι, εμεί είμαστε οι και πρέπει να πληρώνουμε κάτι που δεν έχει τελειώσει. Όταν δεν έχει τελειώσει, δεν έχει αποτραποθεί ο δρόμο, δεν είσαι υποχρεωμένο να το πληρώσει. Αλλά εντάξει. Οι, οι κυβερνήσει πάντα ήταν σε πλήρη συμφωνία με του μεγαλοεργολάβου. Οι μεγαλοεργολάβοι είναι κράτο εν κράτη. Καθαρά. Λοιπόν και έτσι είμαστε χαρούμενοι όλο το κίνημα, γιατί αφάθηκα στη σημερινή δίκη. Έγινε και λίγο. Λοιπόν, να συνεχίζουμε τώρα, γιατί πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή και ανελίκτου η πρινήτρη. Η κυρία Λακάβη μα περιέγραψε μια κατάσταση και... Και ιστορική, γιατί το κίνημα δεν πληρώνει, έχει μεγάλη ιστορία στο άνοιγμα των εθνικών δρόμων και στο ελεύθερο πέρασμα, στην ελεύθερη πρόσβαση, στον κατοίκο. Λογικά, θα πρέπει να είναι μεγαλοεργολάβη σε δίκη που έχουν βάλει μπάρε στη ζωή μα, έχουν βάλει μπάρε στο ανειρά μα, έχουν βάλει μπάρε στο μα. Ε, μας έχουνε συντρίψει κυριολεκτικά ε, Ανταυτού όμως ε, είναι σε δίκη αγωνιστές Ζούμε σε μια περίοδο που είναι το άσπρο-μαύρο Που δεν ισχύει τίποτα, ο κόσμος είναι σε Τα δικαστήρια συνήθως εκτελούν εντολές Λέμε συνήθως για τη σημερινή, είναι μια πολύ μεγάλη δίκη Ένας οδηγός Είναι μια πολύ μεγάλη δίκη, ένας για επόμενες νίκες και όσοι μας ακούτε, υπάρχουν και ψήματα δικαιοσύνης, γι' αυτό μη φοβόσαστε, να μην φοβόσαστε, σπάστε το φόβο που έχετε, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη ενάντια σε ένα κατεστημένο το οποίο μαζί με το ξένο κατεστημένο προσπαθεί να συντρίψει όλη την ελληνική κοινωνία. Εμείς είμαστε εδώ για να αποτελέσουμε ένα φράγμα σε αυτό το κύμα που απελεί να μας διαλύσει όλους ε, μαζί με άλλες συλλογικότητε, μέσα από τη ΛΑΕ έχουμε σκεντρωθεί 22 δύο περίπου ε, με ανθρώπους οι οποίοι δεν ψήφισαν μόνο δεν κατηγορήθηκαν για σκάνδαλα ε, δεν τα παίρνουνε και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ βασικό είναι ίσως το βασικότερο από όλα που σημαίνει ότι έχουν μια ηθική ε, αγωνιστική και μόνο και προσβλέπουν στο καλό της κοινωνίας. Ε, εμείς λοιπόν είμαστε με αυτές οι παρατάξεις αλληλέγγυοι έτσι ώστε να συγκεντήσουμε ένα φράγμα σε αυτό που έρχεται Η σημερινή δίκη ήταν ε, ένας κρίκος σε δίκες που έχει το κίνημα δεν πληρώνω αρκετές δίκες ε, γιατί σε κάθε δράση μας είμαστε στοχοποιημένοι είμαστε ένα κίνημα του δρόμου και επειδή τα κίνηματα του δρόμου δεν είναι γραφειοκρατικά και γραβατωμένα το στοχοποιούνται γιατί η μεγαλύτερη γκάξτερ σε αυτή την κοινωνία την ελληνική είναι με τη γραβάτα. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Εμεί λοιπόν δεν ανοίχουμε σε γκάξτερ, δεν ανοίγουμε σε κανέναν άλλο συμμορία. Είμαστε δίπλα στον απλό Έλληνα στην ελληνική οικογένεια, τη μέση και τη μικρή η οποία είναι προγραμματισμένη να συντριβεί και αυτή τη συντριβή την εκτελούν διάφοροι εντολοδόχοι. Ξένων ο καθένα το κομμάτι που του αναλογεί, ο Όλοι ήγοι. Ίδιοι, όλοι ίδιοι, αλλά εμεί ε, δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη συμπεριφορά κτίνου, γιατί όποιο δέχεται τη συμπεριφορά κτίνου γίνεται ο κερίδο κτίνου. Εμεί δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Η κυρία Λεκάκου είναι μια παλιά γονίστρια, Είναι στο δρόμο, είναι σε όλε τι εκδηλώσει. Είναι μια μαχητική μανιά Και εσύ το ίδια. <σίλω> ναι, <σίλω> ε, όλο, όλο το κίνημα. <σίλω> εννία, <σίλω> όλο το κίνημα ενία. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Όσο <σίλω> να προσπαθούν να μα γυρίσουν στου καναφέρτε μα. Κάθε περίπτωση. Είναι τρόπο ζωή. <σίλω> αυτό είναι αλήθεια όταν αυτοί λένε ότι ο μόνο δρόμο είναι το μημό. λέμε ο μόνο δρόμο είναι η αντίθεση στο μνημόνιο και ο πόλεμο από τα κάτω <σίλω> προ τα πάνω. Όλοι μαζί ενωμένοι σε μια αλληλεγγύη δεν έχει σημασία την θέση του καθενό αν είναι δημόσιο υπάλληλο ή ιδιωτικό, σαν εργάτηση αν είναι προϊστάμενος, αν έχει, υπάρχει μία κοινή συνείδηση και όλοι μαζί δεχόμαστε μία επίθεση πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα και όσοι μας ακούνε από τα σπίτια σας να ξέρετε ότι η επίθεση στα δικά σας τα σπίτια που μας ακούτε τώρα θα έρθει πάρα πάρα πολύ σύντομα. Του χρόνου τέτοια εποχή πολλοί από του ακροατέ μας μπορεί να μην έχουν το σπίτι τους. Είναι ένα σχέδιο που εξελίσσεται εμείς yeah. δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, δεν γίνεται να το επιτρέψουμε, έστω και αν είμαστε μία μειοψηφία αλλά μία μειοψηφία μαχητική και μανιάτικη, σαν την κύβερμα το κάρο. <laughs> έτσι γινάτανε πάντα στην ιστορία, οι μειοψηφίες τράβαγαν το κάρο, από, τη, από το βάλτο, έτσι δεν είναι. Αυτό όμως το δεν, μας yeah. Αυτό, δεν μας αναπλύει καθόλου, δεν ζητάμε υπουργικές θέσεις, γραφεία. Ee, ζητάμε μόνο τη δική σα συμπαράσταση, την οποία ζητάμε και στη σημερινή εκπομπή. Ζητάμε τι απόψει, τα ερωτήματά σα, τη συμμετοχή σα γενικά. Η εκπομπή είναι συμμετοχική, γιατί είναι μια λαϊκή εκπομπή. Ο λαϊκό παράγοντα πρωταγωνιστή σε αυτέ τι εκπομπέ του κινήματο δεν πληρώνω. Ε, και επειδή η κυρία Λεκάκου έχει πρωταγωνιστήσει και στο παρελθόν σε πάρα, πάρα πολλέ δράσει, δράσει του δρόμου. Γιατί ο κόσμο πρέπει να βρει στον δρόμο. Όταν το κατανοήσει και όταν αποκτήσει τη συνείδηση, τότε θα πάρει και την δίκη στα χέρια του. Θέλαμε να μα κάνετε μια ανάλυση τη πολιτική κατάσταση όπω είναι σήμερα. Συντάξει, πάρα πολύ ωραία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Mm. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια. Mm. Όχι, κανένα mm. κούκο δεν παίζει την άνοιξη από πάνω του. Ε, μπορεί οι μειοψηφίε και στι αλλαγέ στις, στις κοσμοϊστορική των συστημάτων όπω την Γαλλική Επανάσταση, την Εγκλέζικη. Την Ρώσικη Επανάσταση, εδώ την Ελληνική Επανάσταση, ε, έγιναν πραγματικά, οι πρωτοπόροι ήταν λίγοι, που τράβαγαν, που μετέβηγαν τη φλόγα αυτή που είχαν μέσα τους, γιατί αυτό που είπε Δημήτρη, ο φόβος, εγώ προσθέτω και yeah. εσύ βεβαίως λέω πολύ συχνά, και η γνώση των πραγμάτων. Αυτό πρέπει να το μεταδώσουμε, δηλαδή το φρόνημα, εκεί χωλένει και η αριστερά χωλένει. Δηλαδή, ε, πρέπει να δούμε και λίγο το παρομιθόν, έτσι, πως τα ε, επαναστατικά πραγγούδια, πως είναι, ε, για να εμπνέουμε. Αλλά ε, πρέπει να είναι και άλλος πάνω στάλογο, ε, να μάχετε σαν γεντάρι και όλη η ομάδα του. Λοιπόν, και να είμαστε κοντά στους αγωνιζόμενους, κοντά στους χυμαζόμενους, δηλαδή, να λείπουμε αυτά τα ειρηνοδικεία. Και πώς άλλο θα πει, σου εμπιστεύομαι, έτσι δεν είναι. Να... Ύς, από δίπλα του, να είσαι στα γραφεία ε... άλλο είναι το πνεύμα και άλλο είναι η δράση. Έχουμε δηλαδή, πρέπει να έχουμε μία στήρα δράση, ένα στήρο ακτιβισμό και κάποιοι πεφωτισμένοι να κάθονται στα γραφεία τους και να συγγράφουν οι προκηρύξεις, οι εφημερίδες, οι κείμενα, ε, δεν είναι έτσι. Πρέπει, η πρωτοπορία, σε εισαγωγικά βάζω, η ηγεσία, πρωτοπορία, μάλλον οι άνθρωποι, ε, να είναι κοντά ε, στο λαό και στα προβλήματά του. Λες, δεν θα σε αναγνωρίσει, πρέπει να είμαστε με σάρκα και όστα, δίπλα του. Και να τον κοιτάμε καθαρά στα μάτια, με ευθύτητα, και να του λέμε τι αισθανόμαστε, τι θέλουμε, ποιος είναι ο δρόμος, πώς θα οργανωθούμε όλοι μαζί, γιατί χωρίς οργάνωση οι αγώνες ξανεμίσονται, έτσι όπως ο καπνός. Διαφέρεται. Έτσι δεν έγινε και στο Σύνταγμα, πώς καταδικά. Δεν βάσκαμε από έλλειψη αριθμού στα γεγονότα του συντάγματος και μας βάλανε μέσα σε μια, μας περικυπλώσαν στο τέλος, φοβηθήκανε σε μια λεκάνη το λέω και μας πολυόρτησαν γύρω γύρω και μας πόπηζαν χημικά θυμάμαι, έπεφταν στα κεφάλια μας και θυμάμαι έναν νεολαίο ο οποίος ήταν, να σαν τον πάνο, μια ντου ντουκά, ο οποίο έτρεχε ανάμεσά μα, ενώ εμεί το είχαμε ρίξει και στο χωρό, όταν μα ρίχναν υπάρχουν και βιντάκια, όλα αυτά τα χημικά, ώστε να δώσουμε κουράγιο στον κόσμο, ε, ο οποίο ε, τριγύριζε με μια μπουντούκα με τόσο πάθος, θα ήθελα να τον βρω αυτό το νεαρό Δημήτρη μια μέρα και να του φίξω το χέρι, δεν ήξερα προσωπικά, και να, να μα έλεγε σε όλου, ότι ε, μη φοβάστε, είστε αυτό. Ε, μη φοβάστε, δεν πρέπει να φοβόμαστε, έχουμε το δίκο με το μέρο μα. Αυτό είναι, τότε μας ανισθάλαζε σε όλους και του πιο παλιού. Και αυτό λέμε η νεολαία. Ε, πρέπει η νεολαία να αναλάβει τα ηνία και εμεί να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Και με όλε μας τις δυνάμεις, τις αστήρευτε που έχουμε, ακόμη σε αυτή την ηλικία. Αλλά πώς θα το κάνουμε, η νεολαία πρέπει να ηγηθεί και θα το κάνει και το κάνει. Δύλα, δύλα. Αλλά το κάνει έτσι, ιστορικά, έτσι δεν έγινε πάντα. Έτσι έτσι, Μαρία... Δεν είδαμε ας πούμε, να ανεβαίνουν στι γνωμακορφές. Εντάξει, γοντάρανε χιλιέροι και με τη σοφία του, κλπ. Πρέπει να έχουν το πνεύμα και το χρόνομα. Λοιπόν... Έχεις δίκιο Μαρία, πάρα πολύ δίκιο. Μα οι περισσότεροι Έλληνες χώρες, να το ξέρουν, θαυμάζουν ένα πολύ μεγάλο επαναστάκη, θεωρητικό τη επανάσταση που κατέβηκε ε, καθοδήγησε την επανάσταση στην Ιερουσαλήμ και μετά σταυρώθηκε το Χριστό, ο οποίο ήταν αισέο επαναστάτη, θεωρητικό επανάσταση, προσπάθησε να καθοδηγήσει του ζηλωτέ επαναστάτες για την εποχή στην Ιερουσαλήμ γινόταν επανάσταση και σε κάθε δρόμο τη γινόταν και μια μάχη. Οι ζηλωτέ ήταν αντάρτε πόλεων. Ο Χριστό, σαν αισέο, σαν θεωρητικό επαναστάσιο και σαν μύστη, κατέβηκε να ενισχύσει όλη αυτή την επαναστατική προσπάθεια. Και γι' αυτό φυσικά συνελήφθη και σταυρώθηκε με το Ρωμαϊκό Σταυρό, που είναι συναντηλικά. Ε, οι περισσότεροι από εμά έχουμε ασπαστεί τον χριστιανισμό, αλλά λίγοι ξέρουν την επαναστατική δράση του Ισού, η οποία αποκλείεται επιμελώ. Πάρα πολύ. Επιμελώ από Βέβαια, εδώ πρέπει λίγο να σε διακόψω, γιατί έχουμε την αμήνυκτη προεκλογικότητα. Εκτό αυτού, εμεί στο κίνημά μα, όπω. και έτσι πρέπει να είναι όλοι αριστερά. Είμαστε υπέρ του δόγματος τη ανέξης θρησκείας, δηλαδή yeah. καθένα δεν μπορεί, ας πούμε πώ έγινε στη Σοβιετική Ένωση, μην ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο, που έγινε ε, δύο η απόσπαση τη πίστη ε, έγινε προσπάθεια, αλλά τελικά δεν επετέφθηκε και ίσα, ίσα είναι θρησκόληπτη από τους Ρώθους πλέον, μετά από την, ε, από την παλινόρθωση του καπιταλισμού που έγινε, που κατέρεψε η Σοβιετική Ένωση. Αυτά, είναι αξίες του κάθε ανθρώπου, είναι προσωπικά του θέματα ε, η πίστη του ε, και δεν μπορεί κανείς βία να ξεριζώσει την πίστη κανένας. Είτε είναι και άθεοι πάρα πολλοί από εμά και, και, και στην κοινωνία μέσα, άθεοι. Και βέβαια το κατακρίνει πάρα πολύ η συμποίηση. Θεία, άθεος νομίζω ότι είναι ένας διάβελος με το μορκομένος. Λοιπόν, τέλο πάντων, ε, η θρησκεία πολλές φορέ είναι το όπιον του μόνο, έτσι. Ε, το εκμεταλλεύονται άνθρωποι που οποίοι έχουν συμφέρονται από αυτό και ενώ ε, στο, στο Άμελας υπήρχαν και φωτισμένοι κληρικοί απλοί ε, παπάδες, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ τον αγώνα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να προσγιωθούμε λίγο στην σκληρή mm. πραγματικότητα γιατί πήραν mm. τα μυαλά μα λίγο αέρα. Mm. Ε, από δύο λόγια και θα συνεχίσω mm. οπωσδήποτε mm. ε, mm. Βρισκόμαστε mm. τώρα. Mm. Ε, το μνημόνιο το 3, νούμερο 3 έχει, μπει, έχει αρχίσει να δείξει τα ρόδια του στη ζωή μα, στην καθημερινότητά μας. Ε, ακούμε πάλι για έναν έντιμο συμβιβασμό. Αυτές οι δύο λέξει, δεν ξέρω, προκαλούν μεγάλη ταραχή και, και θυμό. Ναι, ναι, τον ακούσαμε τον... στην ναι. διαπραγμάτευση τον έντιμο συμβιβασμό. Και Αυτός και ήταν ένα ναι, έντιμο συμβιβασμό. Πρώτα απ' όλα, συμβιβασμό ναι, τι σημαίνει. Πρώτα, ναι, ναι, ναι, ναι. Συμβιβασμός, με ποιον να συμβιβαστούμε, εκεί δεν είναι. Με τον, τον, τον κογλίφο, τον δανειστή, τον, τον ολιγάρχη, την πολιεθνική, τους τραμπαζίτες. Για αυτος που δημιούργησαν την κρίση που ο εργαζόμενος που είναι απέναντι, ο άνεργος ε, ή ο εξαφλιωμένος να συμβιβαστεί, αυτοί θέλουν να πάρουν, όπως και επεδείχθη. Παρά την τεράστια αυτή, την διαπραγμάτευση, η οποία όλας διείχθησε 17 ώρες κατά τον προσπουργό, ο να του ε, πήθηκε μέχρι και έρπειτα έβγαλε 17 ωρες κατα τον προσπουργο ο οποιος του μεχρι και έρπητα εβγαλε 17 ωρες για τα συμφέροντα του λαού. Ο ε, οποίος απέτυχε, από το αποτελέσματο, βέβαια, απέτυχε. Ε, τι να πούμε και αυτοί που εργάζονται 15 ώρα πλέον ε, και υδρώνουν και χύρνουν τον υδρότα του και το αίμα τους. Τι θα πω το 17 ώρα αν είναι προς, προς, προς να αποτελείψει το, το, η διαπραγμάτευση, δεν σημαίνει τίποτα, το ωράριο. Λοιπόν, τέλο πάντων, για έναν έντοιμο συνδεβασμό, παλεύουμε Τσαρκαλώτος και εσύ, ε, που παραβίδει τη χώρα αυτό ο Σύπνος. Έτοιμο συμβιβασμό τι κάνει, παραδίδει τη χώρα και αφησιάζει το ε, Το τρίτο μνημόνιο λοιπόν που υπογράφει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ε, είναι ταχμένο στο δόχμα του νεοφιλελευθερισμού τα χαρά ε, και κλιμακώνει την επίθεση ε, κατά των λαϊκών συμφερόντων, ε, η, ο, η οικονομική ολιγαρχία ε, και η ντόπια και η όπω είπε στην και βέβαια, και συμφωνεί και υπογράφει μέσα σε μια νύχτα ε, το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έχει δυστυχώς ε, παραδοθεί. Έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, έχει παραδοθεί και έχει ταχθεί με τους απέναντι. Δεν υπάρχει δε δύο βάρκες να είσαι εσύ ανάμεσα και να πατάς τη μία και την άλλη, έχει ταχθεί. Δυστυχώς οι μα μα σύντροφοι το δείχνουν και με την έκφραση του προσώπου τους. Εγώ, πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι γίνεται πάλι μάθη μέσα τους, γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτή η κυβίστηση Ολυμπιακών προδιαγραφών μέσα σε μια νύχτα, ε, το όχι να μετετράπησε νέα επίση μέσα σε μια νύχτα, δηλαδή να προδόθηκαν όλες οι προσδοκίες και τα όνειρα ενός λαού που είχε πιαστεί από αυτή την αριστερή κυβέρνηση, κατ' όνομα πλέον, Εντάξει, και όπω ξέρουμε στην ιστορία, έχει συμβεί πολλέ φορέ στο παρελθόν όταν η άρκουσα τάξη δεν μπορούσε να κυβερνήσει με τον παραδοσιακό τρόπο, θα κοιτούσε σε πρώτη φάση να προσετεριστεί την αριστερά, η οποία πλέον δεν ήταν η αριστερά αυτή, και ό,τι δεν μπορούσε, τη δρόμη τη δουλειά που δεν μπορούσε να κάνει η δεξιά την ανέθετε στην αριστερά, η οποία η αριστερά είχε λαϊκά ερίσματα, και έτσι δεν μπορούσε και εύκολα να ηρεμήσει το λαό, που ο λαό ήταν εξαπατημένο και νόμιζε ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντά του, ε, και δεν αντικαταστατούσε. Δηλαδή, το, είδατε τώρα τι συμβαίνει. Ελάχιστε διαδηλώσει. Αν ήταν καλύτερα να είναι η δεξιά απάνω, ε, κοιτάξτε του συναγωνιστέ και φίλοι, ε, προκειμένου να διασυρθεί τόσο πολύ αριστερά. Και να κάνουμε εκ των πλέον τόσο κόπο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελεύαντες, όλοι. Να... Έχουμε πει όλοι σε ένα τσουβάλι πολλές φορές και να λέει «Α, την είδαμε την αριστερά» και την αριστερά την είδαμε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη η φάση που περνάμε γιατί έτσι γεννήθηκε ο χασιμός στην ε, ε, Γερμανία. Έτσι δεν είναι. Έτσι ο Hitler να έδεικε ενόνιμο τρόπο στην εξουσία. <laughs> Εντάξει, Λέτε. δεν ανέβηκε okay. η ανέβη... εκλογή. <στά> Εντάξει, δηλαδή <στά> <λένε, στά> πώς ανέβηκε. <στά> και μάλιστα έθνητο σοσιαλισμός, Είχε και ο σοσιαλισμός μέσα. Παρίστανε ότι είναι με τα συμφέροντα του λαού, ώστε να ξεγελάει τον λαό. Γιατί ο φασισμό και ο καπιταλισμό είναι ένα και το αυτό. Δηλαδή είναι από την ίδια μήτρα και εκπροσωπούν τα ίδια συμφέροντα. Αλλά απλά κάποια στιγμή δυσκολεύει το πράγμα. Δεν μπορεί με το το κοινοβούλιο, το απλό κοινοβούλιο, την αστική δημοκρατία να εξυπηρετηθεί το κεφάλαιο και ανασύρει από τα κοιτάπια του τον φασισμό. Έτσι έγινε και τότε. Αλλά ο φασισμός είναι παιδί του. Είναι από το αίμα τους, σάρκα, από τη σάρκα τους. Η αριστερά τη σχέση έχει με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το τρίτο μνημόνιο λοιπόν είναι καθαρά ε, μέτρα νέου φιλουλευθερισμού. Πολλές φορές θυμόμαστε τη Θάτσερ. Ε, και εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο, το χρέος δηλαδή του λαού στην προηγμένη περίπτωση δεν είναι τίποτα άλλο, είναι να αντισταθεί, κατά των μνημονιακών μέτρων, των βάρβαρων αυτών μέτρων. Αλλά όχι απλά να αντισταθεί, αλλά ε, και να αντεπιθεθεί, έτσι δεν είναι, δεν είναι, είμαστε αμυντικοί, είμαστε και αντεπιθετικοί. Λοιπόν, να αντισταθεί λοιπόν με κάθε μέσον, όπω λέει και το σύνταγμα το τελευταίο άρθρο του συντάγματος, συγγωμιστές και φίλοι. Το δικό τους συντάγμα. Λέει το δικό τους, το σύνταγμα, το οποίο το έχουν κάνει κουρελόχαρτα και το δικό του. Λέει ότι υπερασπιζόμαστε υπήρηση του συντάγματος σε επαφή και στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Οι οποίοι δικαιούνται και υποχρεούνται να το υπερασπίζουν με κάθε μέσο. Έτσι δεν είναι, εναντίον οποιουδήποτε Προσπαθεί να το καταλύσει με τη δία, Δηλαδή να καταλύσει το Σύνταγμα. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο το άρθρο το οποίο το καταπατούν. Δεν μπορεί να μην τηρήσει το Σύνταγμα και να, μην... να περιμένει ο κόσμο να αποδεχθεί αυτό που κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δυστυχώ αυτή η κυβέρνηση έχει ταχθεί με την, επάνω την πλευρά. Δυστυχώ. Είδατε το κοινοβούλιο, η σύνθεση του κοινοβουλίου είναι τελείω αποκαρδιωτική βλέπεις ε, ε, τους βουλευτέ όλους υποταγμένος στην κυριολεξία ε, στις ωρέξεις ε, των ε, κοβλούφων. Είναι υποταγμένοι. Δεν μπορεί να λένε ότι διαφωνούμε με το μνημόνιο και με τα μέτρα αυτά τα βάρβαρα, αλλά είμαστε υποχρεμένοι να το ψηφίσουμε γιατί είναι μονόδρομος. Είναι κομική. Είναι μονόδρομος. Ή φοβίζουν και τη μεσέα τάξη που κάτι έχει στις τράπεζες ότι θα γίνει κατάσχεση Κάνουν τα πάντα για να φοβήσουν τον κόσμο, είτε τα φτωχά λαϊκά στρώματα, είτε τη μικρομεσαία τάξη, ώστε να παραδοθούν και να γίνουν συνένοχοι σε αυτό το κόλπο. Δυστυχώς. Μαρία είναι και γραφική, γιατί οι εκπρόσωποι του ναι καταθέσαν στεφάνι για το όχι. Είναι, κατα... είναι καταπληκτικό πόσο γραφική μπορεί να είναι <usted shelf> και τι γε... γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Γεια σα, Γεια σα. τα νεύμε σε όλα. Και καταφύγουν στο εμφάνισμα να έχουν στρατιώτη για το όχι. Είναι γελίο μόνο. Είναι πολύ σχολιαστικό. Το τρίτο μνημόνιο που λε είναι ένα σύγχρονο Auschwitz. Θέλει να κάνει την Ελλάδα ένα Auschwitz. Όσου πατάνε σε αυτό το γεωγραφικό χώρο που λέγεται Ελλάδα, είτε είναι ξένοι μετανάστε, είτε είναι άνθρωποι που έχουν φύγει από τις πατρίες τους, είτε είναι ήταν Έλληνες. Τώρα λοιπόν θέλω να συγκεντρώσω 50.000 ξένους μετανάστες εκεί στο, στα Ολυμπιακά Κίνητα, τους οποίους θα ταυτοποιήσουν, αλλά πώς, με αριθμό. Θα πούνε Κάτι δηλαδή, ναι, ότι ο κάθε μετανάστης παίρνει και ένα νούμερο. Ένας αριθμός και μετά θα αριθμοποιήσουν και τους Έλληνες. Θα έρχεται εκεί σειρά, τον ελλείων <συλίωση> να αριθμοποιηθούν. Συγγνώμη, στις τι αιώζουν που είναι ε, αισθάνε μέσα, γιατί αφού δεν θα έχουμε δουλειά. αριθμοί. Έχουμε περάσει επίσημα το 1,5 εκατομμύριο. Ναι, δεν λέμε καν επίσημα. Το περισσότερο κόσμο δεν ξέρει ακριβώ τι έχει υπογραφεί. Μπορούν με μια υποργική απόφαση να διαλύσουν οποιαδήποτε δημόσια επιτυχία, ένα δήμο α πούμε, να πωλήσουν του εργαζόμενου και να αναθέσουν τι δουλειέ του σε ιδιώτε. Με απευθεία ανάθεση κολλητού του. Όπω κάνουν πάντα. Δεν ξέρει κανείς. Και προετοιμάζανε και τι ομορικέ απολύσει. Είναι πρώτον που Βεβαίω. Ότι έχουν ψηφίσει το κωδικό Αλιμεντάριου για τα τρόφιμα. Στο οποίο οφείλει το όνομά του το Αλιμεντάριου Ένα Ναζί παρασύνοπολη που φέρνει από τον Χίτλερ. Το Αλιμεντάριου είναι μικρό όνομα. Ο οποίο εφήβρε αυτόν τον κώδικα ελέγχου των κοινωνιών μέσω του τροφίμων. Πόσοι ξέρουν ότι απαγορεύεται να πει τσάι στο σπίτι σου για να θεραπεύσει μια αρρώστια εάν δεν έχει εγκριθεί από φαρμακευτική εταιρεία. Το λέει σαφώ ο κωδικό Αιλιμεντάριο ότι δεν μπορεί να πα οποιαδήποτε τροφή για πρόληψη ή θεραπεία στον αέρα. Μέχρι να και στο χωραφάκι. Ούτε στο χωραφάκι σου. Ε, εάν πρώτα δεν το εγκρίνει η φαρμακευτική πολυεθνική. Η, η οποία τώρα, τώρα, Ελέο Βέρδου, ο οποίο συγχαίρε και τα γενώσιμα Έρχεται στην Ελλάδα να υποκαταστήσει τα Φαρμακία, να υποκαταστήσει τα φαρμακεία με επιχειρηματίε αγνώστου του προέλευση. Έχει ένα άνοιγμα του έκανα του του το οποίο είναι ανοιχτά το οποίο έρχεται, με τι συχνά των προκειμένου. Με ξέπλημα μαύρου χρήματο από ταρκωνικά και όπλα στα οποία θα δουλεύουν να φαρμακοποιεί όσοι πάλι ιατρική, όσοι πάλι το με 5 εκατοστά και 3 και 4. Mm. Ταυτόχρονα χτυπάνε όλα τα επαγγελματά του οριώντα περίπαιρα τα οποία θα βάλουν οι ΠΟΟΥΕΣ, αυτά τα αυτόματα μηχανήματα τα οποία η Τράπεζα παίρνει προμήθεια 1,8% τη στιγμή tense, yeah. που το κέντρος του περιπέρα από εφημερίδες και τσιγάρει 1,8% να το κέντρος θα παίρνει το κέρδο η Τράπεζα του περιπέρα και ενός των εφημερίδες όλα τα εφημερίδες βάσει ενό σχεδιασμού να μην υπάρχει καμία παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα να γίνει ένα τόπος ερηνιάς ώστε να φύγουν οι πολυε τα σπίτια μας είναι προγραμματισμένα, ήδη τα έχουν δώσει σε Head Funds με την ανακεφαλαιοποίηση που, ε, που έχουν κάνει τράπεζε έχουν ε, εκδώσει ομόλογα τα οποία τα έχουν αγοράσει τα Head Funds τα οποία το ενέχυρο είναι τα στεγαστικά δάνεια Άλλο Τώρα, μεγάλο φένο πριν, πριν από μια εβδομάδα ήμουνα σε ένα δικηγόρο για κάρτες της Eurobank τα, τις οποίες έχει αγοράσει οριδόν τα δάνεια της Eurobank, ένα Zeus Recovery και το από το Λουξεμβούργο. Είναι. Τα κόκκινα δάνεια έναντι τιμήματο 8% τη αξία του. Και επιμένουν οι δανειστέ και για άλλε αγορέ να μπουν τα φαντ, αυτά τα, τα, τα ποράκια, τα distress φαντ <laughs> που λένε. <laughs> κανονικά δηλαδή <laughs> να πάρουν αυτή τα δάνεια από τι τράπεζε να τα πάρουν έναντι μικρό ποσού, α πούμε, λένε 10% ή 20% το πολύ, 30%, 30%. Πολύ λίγα. Και γιατί, όταν οι τράπεζε κάλυψαν. Ακούστηκε και το 8, αυτό. Θέλω να πω. Εγώ το έχω δουλέψει το 8. Έγινε κεφαλαιοποίηση. Γιατί είναι και πάνω στο αντικείμενό σου. Έγινε κεφαλαιοποίηση. Όχι τραπεζίτε, δεν είναι. Όχι. Τραπεζίτε, έχω δόντια. Κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων. Δηλαδή ότι εκτό ομόλογα με ενέχειρο στεγαστικά δάνεια που θα βάζουν τα ξένα φάν σε έναντι του 8%. Εγώ συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία. Στο 8% Μέντε, έρχονται σήμερα και λοιπόν... δεν είναι καινούργια φρούτα. Απλώ τώρα το νομιμοποιούμε. Έχουν ξεκινήσει Πολύ. από το 11. Έχουν ξεκινήσει, ξεκινήσει τα κόκκινα να τα έχουν δώσει. Θα κινδυνεύουν να γίνουν οι εξώσει. Θα γίνονται πλέον όπω στην Ισπανία με τα μάτια. Θα πετάνε τι γκριέ στο δρόμο μαζί με τα πράγματά του στη μέση του δρόμου. Άγριε καταστάσει. Αν δεν γενικευτούμε στην αγορά και κάθε... δεν πούμε στον δρόμο. Εάν κάθε γειτονιά δεν σταθεί εμπόδιο σε όλα αυτά τα κοράκια κάθε σπίτι ξεχωριστά και όλοι μαζί, σε κάθε συνοικία δεν αναπτυχθούν ομάδες δράσης και αντίδραση σε όλο αυτό που έρχεται, όλες αυτές οι ομάδες θα συμματήσουν να συμπαγεί τύχο, ώστε να μην μπορεί να το διαπεράσει αυτό που έρχεται, τότε θα πληγούν πάρα πολύ οι μεσαίες και οι μεταρικές Γιατί έχουν και η βιοκτήση είναι περίπου και την οποία την καυτηρίαζαν. Κύριε αυτό είναι ένα παραμύθι τεράστιο. Πρόσεξε, ότι δεν μα ανήκουν οι είναι Τι λένε τώρα, στη Γερμανία η λιοκτησία είναι στο 20% αλλά το 20% ελέγχει το 100% των ακίνητων. Δηλαδή χρησιμοποιούν σοφίσματα, χρησιμοποιούν σοφίσματα, παραμύθια και σου λέει το πάει στην λιοκτησία. Δεν λέει ότι το 20% έχει εξαγοράσει το 100% και ότι τον νοικεάσει το άλλο Δηλαδή, εδώ πέρα είναι σαν να λες ότι 500.000 θα έχουν Όλα τα κτίρια στην Ελλάδα και εμεί θα είμαστε ενοικιαστέ στην ίδια μα την ιδιοκτησία. Αυτό προσπαθούν να πετύχουν με οποιοδήποτε τρόπο. Προβλέπεται από τα σχέδιά του και από τα πλάνα του ο κόσμο πρέπει να μπει στον δρόμο να αποκτήσει λύση παντιάτη γιατί μα κυβερνάνε φιάλτες. Αυτό πρέπει να ξέρετε με την κλασική έννοια του. το δίκιο. Εν τω μεταξύ, πρόσφατα σκέφτηκα το εξή. Ο, ο Έλληνα είναι μεμένο με την ιδιοκτησία. Θυμάστε, θυμάστε και παλιά που λέγανε ένα σπιτάκι για τα παιδιά μας και τώρα να διαβολωστεύουν. Η εστία. Λοιπόν, η εστία, έτσι. Λοιπόν, ο πυρήνας yeah. τη κοινωνία, η οικογένεια. Yeah. Λοιπόν, μη λοιπόν πλέον η οικογένεια yeah. το σπιτάκι της, ε, το κεραμιδάκι πάνω. Το διαλυθείς πενταδέγους. Και επίση θα διαλυθεί, θα βγαθεί ο δεσμό, ο ιστός αυτός ο κοινωνικός yeah. και επίση θα μπορούν να παίρνουν οποιονδήποτε από ένα σημείο να τον μεταφέρουν αλλού, να τον πηγαίνουν στι αιώνε. Να... Δε, Δεν δε έχει πια! Ένα σημείο αναφορά. Ε, και είναι πολύ εύκολο αυτό να το κάνουμε όταν δεν έχει ο άλλο το σκουτάκι του, έτσι δεν Σωστό, είναι. Έτσι Και αυτό το στον των άλλων βέβαια συμφερόντων. Mm. Που παίζονται μεγάλα συμφέροντα, έτσι δεν είναι. Και θέλουν βέβαια. να πληστηριάσουν και να κατασχέσουν τα σπίτια όλου του κόσμου. Έτσι αφέρα, αφέρα, Και αφέρα. βάζουν όλα αυτά τα κριτήρια και όλο. Mm. Το να είναι ο που τον τροποποίησε. Με επιταχύρο βέβαια. Να το καταργήσουν το εντελώ τον το κώδικα. Τη πολιτική δικονομίας. ]term. Ο άλλος ο κώδικας της διοντολογίας των τραπεζών μα έχει, είναι και η είναι διοντολογία τραπεζών. Γυνεις, ε, ε, ναι. Ναι, ναι, αν δεν... Τον θα... συνεργάσιμο, συνεργάσιμο δανειολήθη που δουλειάρχο... έχουν βρει τόσο έξυπνε που δέντως και λέμε. Τι τα Είναι βλακώδεις, όλη αυτή η φιλοσοφία του είναι βλακώδεις. Θα το καταλάβει ο κόσμος, γιατί θα κάνει τους πίτους. ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένο. Απλώ δεν είναι ενημερωμένο, δεν ασχολείται, περιμένει όλα έτοιμα. Μπορεί να ενημερωθεί. Εμεί στο κίνημα δεν πληρώνω Πολύ τακτικά στη συνελεύση μα τα αναφέρουμε όλα αυτά και τα αναλύουμε για με Να καταλάβει ο κόσμο τι τον περιμένει μπορεί. Η αιστεία είναι μια ματροπαράδοτη για τον Έλληνα. Ε, συνή... Είναι στη συνείδησή του μέσα μια παρόμοια. Mm -hmm. Υπήρχε από παλιά, εκεί μαζεύονταν γύρω από την αιστεία. Του φράζει προστατευτικά, έτσι. Ολη η οικογένεια και η τα κοινά τη οικογένεια. Αυτό πρέπει να το σπάσουν, το δέσκο τη οικογένεια. Σε αυτό βέβαια παίζει και μεγάλο ρόλο η τηλεόραση με τα σύριαλ, με οικογένειε που δεν ξέρει ποιο πηδάει ποιον. Γιατί ακριβώ γίνεται, που οι οικογένειε είναι εντελώ διαλυμένε. λένε ότι στην Αμερική που το παιδί όταν φτάσει στη 16, ο, ο πατέρα του λέει άντε, ξεκινά, το σπίτι, δεν θα σε παίζω, δεν θα σε ποτίσω, δεν θα, δε θα σε σπουδάζω. Είναι το σπίτι μου, αν ακούτε στα αμερικάνικα τέργα. Είναι το σπίτι μου, είσαι στο σπίτι μου, λέει ο πατέρα το παιδί. Αυτό καλλιεργείται έτσι, μα, δεν είναι? Μα. Είναι η παιδεία τη τηλεόραση και τη άρωση αυτά. Μαθίζει ότι η Γερμανία έχει οίκου ανοχή με κτινοβασία, με ζώα, με σκυλιά. Στη Γερμανία επίσημα υπάρχουν οίκοι ανοχή με σκυλιά. Σε άλλο στο Βέλγιο δεν είναι. Είναι και <laughs> κάτι τέτοιο. Στην Ολλανδία. Όχι, και Στη... <laughs> Ναι, ναι. ναι. στην Ολλανδία. Έτσι και, στο, και στη Γερμανία που θέλει να μας υποδείξει τι να κάνουμε και να μπει τον τρόπο ζωής μας, υπάρχουν οίκοι ανοχή με ζώα, με σκυλιά. Εγώ έχω δει φωτογραφίες, γυναίκε και άντρες που ασελγούν πάνω σε ζώα. Αυτή είναι η πολιτισμένη δύση που πρέπει να τις μοιάσουμε, που λένε και η οικοί μα να ριώσει η πολιτική, ότι <χει> κοιτάξτε, πρέπει να γίνουμε ένα κανονικό κράτη, κανονικό. Και πρέπει να έχουμε την ιδεολογία αυτή του δυτικού πολιτισμού, έτσι εμεί, και να ενστερνιστούμε αυτόν τον πολιτισμό. Δεν τον θέλουν τον πολιτισμό σα. Oh. Πρώτα απ' όλα η Γερμανία, τουλάχιστον 100 δι, εγώ πιστεύω πάρα πολύ περισσότερα, έχει προσποριστεί από την κρίση αυτή και μόνο τη Ελλάδα. Oh. Παραπάνω. Oh. Απλά το λένε και οι ίδιοι αυτόν τον 100 δι, γιατί για φανταστείτε πόσο. Ε, αρνη, με αρνητικά επιτόκια. Δηλαδή αυτοί. Του δανείζουν και πληρώνονται και από πάνω. Συστό. Απίστευτο. Απίστευτο. Ενώ εμεί, άρα, ε, έχουν χερτοσκοπήσει από την κρίση αυτή. Τα πλεονάσματα του είναι πάνω στα ελλείμματα τα δικά μα. Δεν είναι μας μας. Μα δεν μας χρήμα, μα δανείζουν χρήμα. Εκεί τι επιστολέ μα δίνουν. Απίστευτο. Και εμεί πρέπει να δώσουμε χρήμα. Τι είναι το χρήμα αυτό που δίνουμε εμεί. Είναι η υπεραξία που παράγει ο κάθε άνθρωπο ο χρόνο, ο κόπο και δουλειά του. Εμπεριέχεται, Έτσι, εμπεριέχεται σε αυτό. Το αόρατο, το άϊλο που αυτοί μα έχουν δώσει μια εγγύηση και ζητάνε ένα πραγματικό, ένα πραγματικό τίμημα, το οποίο σημαίνει για μα τον χρόνο, μας, τον κόπο μα, τη δουλειά μα, την κούρασή μα, τη ζωή μα γενικά. Αυτό το τίμημα ζητάνε τώρα έχοντα δώσει ένα τίποτα, αέρα κοπανιστό. Και επειδή η πολιτική είναι πώς. και η οικονομική δολοφόνη εκπαιδευμένη περισσότερο, υπάρχει ένα συμβούλιο ελέγχου και κατασκευή πολιτικών στο οποίο έχουν περάσει πάρα πολλοί ενισχυμένοι. Κάποια στιγμή θα έχουμε κάνουμε μια θεματική... Προχωράμε, να σου πω, προχωράμε. Πού είναι, πού είναι και ποιοι το αποτελούν <σχεδεύτερο> αυτό και πώς λειτουργεί. Ε, να πούμε στον τρόπος. κόσμο πώς θα μας πάρουν τα σπίτια. Πρώτα και πρώτα μας θα παίρνουν από τους χώρους. Ο έμφια είναι αντισυλλαγματικός και παράνομας. Καταπινή ομολογία. Σωστό. Πέρμουν... Του χρόνου θα διπλασιαστεί ο έμφια. Είναι προγραμματισμένο τα... να μην... Ε, περιμένουμε αυτές τις αντικειμενικές αξίες και λιγά έτσι. Και δεν τις βλέπουμε ποτέ βεβαίω, γιατί <laughs> στην Ελλάδα <laughs> την δικαιοσύνη την έχουν καταργήσει. Και δεν Λοιπόν, ε, κουτσουρεύουν του νόμου, κατσέλι, κουτσουρεύουν ακόμη και του και του νόμου για Και ακόμα Να σου ρωτήσω κάτι: αν σου κόψουν 30-40% σύνταξη και πώ θα πληρώσει χρόνο διπλάσιο Δεν θα πληρώσει. Ε, δεν θα το πληρώσει. Λοιπόν, ε, τάμι... πολύ η ιδεολογία μας. Ζαυτή... Το την κρίση, τους, όχι κάτι άλλο. Είμαι ο και... <laughs> <Τζαμπατζίδες laughs> είναι Ο Ρέπα που μα πρώτο είπε Τζαμπατζίδε. Ο Ρέπα. Ε, αφήνε. Η... Από παίρνουν όλου αυτού του μισθού του τεράστιου. Που λέει ο, ο, ο Φίλη ότι είναι εύκολο με τόσο κινησμό. Εύκολο mm. λέει ο Πρωθυπουργό. Να μην το πάει το παιδί του στο Ιδιωτικό. Δηλαδή, αυ... εννοείται ότι μπορεί να το πάει με αυτού του μισθού που έχουν όλοι του και οι βουλευτέ κλπ. Αλλά πρέπει να το λε με τέτοιο κινησμό κιόλα. Το λένε, το, το διατραγνώνουν κιόλα. Εντάξει, τα ΡΕΠΑ έχει ανακατευστεί και σε αργολαβίες δρόμων η οικογένεια ΡΕΠΑ με πάρα πάρα πολύ απιστητούμενα αποτελέσματα χαμηλά. Μα έκανε και το νόμο του ΡΕΠΑ. Ο οποίο έκανε την άρνηση πληρομής των βιωδίων, άκουσε να άκουσε ο παράβαση του ΚΟΚ. Και, και ενέπλεξε και την τροχία την οποία την πληρώνουμε εμεί, οι πολίτε και οι δυσμύ οι θυμαζόμενοι πολίτες, τους οποίους δεν τους επιτρέπουν πια να μετακινούνται στη χώρα τους. Υπάρχει άρθρο στο Σύνταγμα Συναγωνιστές. Δεν το άρθρο 5, παράγραφο 4 του Συντάγματος, που μιλάει για την ελεύθερη μετακινήση στη χώρα μας. Ναι. Λοιπόν, του κάνει, λοιπόν, παραβιάζει το Σύνταγμα, τους παίρνε, ναι, φτιάχνει νόμο, φωτογραφικό, γιατί, γιατί, για γιατί. γιατί άρχισαν κατά εκατομμύρια ναι. ο κόσμος, Κατά εκατομμύρια να μην πληρώνει, και έβλεπαν ότι τα δύο θα πάνε από την Πούρκο. Θα πάρουν τα τσαντίρια του και θα φύγουν. Κάνει τον νόμο λοιπόν αυτό που κάνει την άρνηση πληρωμή στην Υπηρεσία. Ένα παράβαση του κόκκινου, και έρχεται και ο νόμο να το συμπληρώσει, να το δέσει το γλυμό που και να μην είναι ο τροχονόμο παρόν. Μπορεί να σου φωτογραφίσει και λοιπόν, να σου στείλει και στο σπίτι και να σε κάνει και ρεζίλη στη γειτονιά. Έχουν γίνει περιστατικά, στα Ότι κοίταξε, οφείλει στο το διακοσάρι, ο φινακίδες να τις παίρνουν κλπ. Έσχος μια κουβέντα, έσχος και τίποτα άλλο. Πώς ήξερε ότι ο, ο αδερφός Ρέπας είναι εργολάβος, στην κοινοπραξία που έφτιαξε το δρόμο Κόρνηθο-Τρίπολης, ήταν και ο αδερφός του Ρέπα μέσα σε ένα κομμάτι. Εγώ δεν λέω τίποτα λεπτομέρειες και άμα που είναι λεπτομέρειες, θα πω σε και δω. Ποιος είναι αυτός μακριά, αυτός θα νομίζω. Τέλος πάντων, και ήταν αυτό το αυστηνόνι ότι, α, τώρα η αριστερή κυβέρνηση είχαμε πάει, το Σίλτανε, το το εισαγωγικάς εδώ, το Σεφάκη αν θυμάσαι, είχαμε πάει η Επιτροπή του Ήλι, κατά τον πλαιστηριασμό. Είχε πάει και ο Ήλιας ο Ποπαδόπουλος Κρόμας. Και άλλοι, και οι συναγωνίστρια του ΕΠΑΝ και άλλοι, ε, του οποίου υποσχέθηκε ότι οπωσδήποτε και μάλιστα του είπε: Πολεμήστε για να δοξαστούμε, δηλαδή συνεχίστε εσεί το έργο σα. Mm -hmm. Ακύρωση των πληστηριοφάτων, και εδώ είμαστε εμεί. Και τώρα κάνουμε όλα αυτά. Ε, και είπε: Συνεχίστε τέλο πάντων, ε, που έπρεπε, είχαμε συζητήσει με άλλου ε, βουλευτέ ότι πρέπει οι διώξει να παρθούν πίσω, να σταματήσουνε να μας διώκουνε. Ήφού και αυτοί, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν αρχίσαμε το κίνημα κατά των δύο, δύο το 2009, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, νεαρά άρα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ συμμετήπανε. Και διώκονται ορισμένα από αυτά, το μέλη. Λοιπόν, ούτε για τα μέλη σου δεν ενδιαφέρεσαι. Δηλαδή δεν πρέπει να καταργηθούν οι δύο νόμοι. Δεν δίνει τίποτα. Πόσους νόμου υπογράφουν. Δεν μπορούν να υπογράψουν και για δύο νόμου. Ε, με half-track διαδικασίες δεν ώστε να μην διώκεται ο κόσμος, να μην γίνεται. Ε, να μην μπορεί η μάνα να επισκεφτεί το δόκτυο που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. 50 ευρώ Εναι, να θέλει, βενζίνες, διαμονή. Υπάρχουν εγγυήσεις και για αυτά που στην Ελλάδα. που δεν, νομίζω, δεν πάει δε το χέρι τους να καταργήσουν. Τους Μα έχουν πάρει του δρόμου μα. Του έχουν χαρίσει ο Σουφιά με την παρέα του, τον συμφωνικών και των άλλων κομμάτων. Το χειρότερο απ' όλα όμω είναι ότι ο Σίπρα είναι και μέλο του κίνηματό μα. Γιατί πρακτολογικά φώναζε, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Φυσικά. μετά είπα ότι έγινε το αντίθετο. Έτσι δεν φώναζε. Δεν φώναζε τον καμένο που φώναζε κανένα σπίτι στα πόδια του Απρεσίτη. Το φώναζε, δεν σου έννο και έμπρακτα. Όλοι αυτοί έχουν μια ιστορία. Αλλά υπάρχει και... όμω, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Τίποτα. Τον <laughs> <είναι> δρόμο, πόλεμο. <laughs> μα το έχουν μπερδέψει το λαό. δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Είναι ο μόνο δρόμο. Το κλασικό παράδειγμα. Ακόμα μα έχουν πει όμω ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιάξοδα. Yeah. Άρα δεν υπάρχουν και κάποιε άλλε εναλλακτικέ. Στο, στο marketing λένε ότι είναι ένα νόμο του marketing που λέει ότι αν πεις κάτι τέτοιε φορέ δημόσια γίνεται και πραγματικότητα. Αυτή λένε mm -hmm. λοιπόν ότι δεν υπάρχει άλλο δρόμο, άλλο δρόμο. Έχουν πει κοινωνία έχουν πει στην κοινωνία ότι τα χίλια ευρώ είναι μεγάλη σύνταξη. Είναι, είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό Πατώ, αυτό. Είδατε πώς καταβαίνει σιγά σιγά. Και η ιστορία είναι ότι οι συνταξιούχοι, οι περισσότεροι οποίου, μιλάω εγώ έξω από την τράπεζα, να πάρουν τη συνταξή τους, το έχουν στερνιστεί αυτό και το έχουν πιστέψει. Ναι, ναι, αυτό είναι πλήση, πλήση λέει, Γιατί είναι, μια μια παλιά, είναι παλιά η ιδεολογία αυτή και πράξη της εγκεφάλου. Τι να πω, τι να πω. Είναι ε... τόσο πολλά που πρέπει να πούμε, που μου φαίνεται σάλι. άλλη <μιχ> <μιχ> <σ adaptations> Αυτό το νέο τα είπε, yeah. που είναι ο Δούριος ύπο ε, για να ανοίξει η κερκόπερτα, για να ξεπουληθούν όλα τα φιλέτα. Και λοιπά. Yeah. <σίλισνα> όχι, όχι να ξεπουληθούν, είναι να χαριστούν. Να χαριστούν, εις δόη και η Γενική Γρανατία Δημοσιανισόταν έγινε στι ζωή, ξαφανίσετε τη ΔΟΕ και πάνε. Είναι ο ΔΕΔΕΝΑ ανεξάρτητη αυτή η θεσμή, η οποία κάνουν ό,τι θέλουν, αυτοκέφαλοι κλπ. Και, και η ΔΟΕ πώ θα ελέγχει το μεγάλο πλούτο, του λέγανε και το έφτανε και λοιπά. Αυτό το επέβαλε, και τον επέβαλαν και αυτό οι δανειστέ και το ενστιμίστηκαν. Τα πάντα, Μαρία, τρομερό. τα πάντα. Θα μπορεί ο φορεακό να μπαίνει σπίτι τη χώρα, παρουσία εισαγγελέα, να κάνει έρευνα, να κατάσχει πολύ θυμαντική. Μέσα στο σπίτι σου κοσμήματα, πίνακε που αυτό θα το θεωρήσει αν τεκμήριο πλούτου. Μόνο του. Okay. Θα έρχεται ο εφοριακό με δύο αστυνομικού, θα μπαίνει στο σπίτι σου και ό,τι θεωρεί τεκμήριο πλούτου θα μπορέσει να το κατάσχει. Δυστυχώ δεν Μαρία, ναι. θέλουμε πάρα πολλέ εκπομπέ. Πάρα πολλέ εκπομπέ να τα αναλύσουμε Έχουμε και πιστεύω να έχουμε χρόνια μπροστά μα. Δηλαδή, μεγαλώσαμε εξωτερικά, εξωτερικά <laughs> όχι, ποτέ. Κάθε Παρασκευή εμεί εδώ, θα τα λέμε. Ε... Θα μα αφηρέσκουν μπροστά του στον δρόμο, στι θεραπείε και δίπλα σε εσά <laughs> και δίπλα στο λαό και δίπλα σε εσά, στου που ακούνε πάντα δίπλα σα και σαν πρωτοπορία μπροστά σε αυτά που έρχονται ει Με τα διόδια μετά τις εκλογέ άρχισαν να έρχονται σοριδών. Δεν υπάρχει πλέον νομική προστασία. προσέχετε πάρα πολύ με τα διόδια. Έχουν Είδε... κάμερε, έχουν... πολλά διόδια. Σχεδόν Είδε, όλα έχουν κάμερες, και καταγράφουν. Νομίζει. Ο νόμος λέει ότι μέσω τη κάμερας αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο. Οι, Οι περισσότερε κάμερε είναι προσφορά του δημοσίου στι ιδιωτικέ εταιρείε. προσοχή μεγάλη. Γιατί. Έχουν απομονώσει πριν από τι εκλογέ. να μα αποδεκατήσουν. Ναι. Θέλουν το φρόνημά μα να φτάσει ναι. στο να να πούμε: Εδώ παιδί μου, κάναμε έναν αγώνα ο οποίο δεν πέτυχε και τώρα είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι και θα σταματήσουμε κάθε αγώνα. Όχι. Θα κλείνουμε, ανοίγουν τρύπε, θα κλείνουμε. Κοιτάξτε συναγωνιστέ, ε, υπάρχει και το αντάρτικο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν δεν έχει να παρατάξει ένα στρατό απέναντι σε ένα τακτικό στρατό, έτσι. Εδώ οι μύγες ενοχλούν ε, α, λόγω, ελέφαντες και κλπ. Θα κάνουμε δουλειά με κάνουμε. Ε, εξάλλου δεν είναι μόνο τα διόδια ε, το πεδίο της μάχης, έτσι δεν είναι. Ε, Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε και εκεί. Οπότε βλέπετε ο αγώνα συνεχίζεται, δεν έχουμε καταλήξει τον αγώνα αυτό. Αφλώς πρέπει με άλλο τρόπο και άλλα μέσα. Πολλοί και φίλοι και από το λαό, οι γενικά, ανέταχτοι, κλείνουν τι πινακίδε του και περνάνε. Αυτό βεβαίω ε, τερκλεί ένα ρίσκο, διότι μπορεί, υπάρχει το πρόστιμο, έτσι δεν είναι, όταν κάνει την παραποίηση των στοιχείων αυτών. Ε, είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να σα πούμε, περνάτε βούρνατε, υπάρχουν ιδίων όντων. Γι' αυτό πιέζουμε την κυβέρνηση, την αριστερή, δεν θα πάει να πάει πίσω εδώ και τώρα. Έχουμε μαγριέψει πάρα πολύ, το είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Ε, του δύο νόμου. Αν παρθούν οι δύο νόμοι πίσω, δεν πιστεύω να το κάνουν. Όχι, δύο Όχι δύο δύο δύο δύο δύο θα κάνανε άλλα. θα χτυπάω και και θα πάρω του δύο νόμου πίσω. Λοιπόν, και τι διώξει και όλα αυτά, συνεχίζονται οι δίκε και τα Λοιπόν, ε, και λέμε στον κόσμο ότι θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να λένε την αλήθεια στον κόσμο. Δεν μπορούμε δηλαδή να τον παροτρύνουμε για κάτι. Προσκε... Για το οποίο θα έχει συνέπειε. είναι. λέτε μια λεπτομέρεια. Έχουν δώσει σε μια ιδιωτική εταιρεία αρμοδιότητε δημοσίου. Εάν δεν πληρώσει μέσα στην νόμιμη προθεσμία το πρόστιμο που λέει η εταιρεία, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να το διπλασιάσει. Ό,τι κάνει ακριβώ η τροχέα η ελληνική που είναι η ελληνική φυσική. Και φτάνει και στο 20 πλάσιο. Αυτή τη στιγμή η, η εταιρεία καταβούληση. Μπορεί να εφαρμόζει του νόμου του δημοσίου σαν ένα δημόσιο, εχει υποκαταστήσει πλέον το δημόσιο. ερχονται πολύ μεγάλη Είναι ένα πράγμα. Αισθάνονται διδυναμία αδερφάκια. Σουστό. Αυτή η μεγαλοεργολάβη, το κράτο που είπαμε, το δεύτερο κράτο, εν κράτη, αισθάνονται ε, κράτο πραγματικά. Δηλαδή αισθάνονται το κοσμικό προσωπικό, προσωπικό το προσωπικό δικό του. Και ήταν πάντα κρατικοδίαιο. Με Και ήταν πάντα αυτή η κρατικοδίαιο. σαν δέλε το σώμα. Ποιο. Του δημοσίου του δηλαδή. Έτσι δεν είναι, εμείς τους τα πληρώσαμε, εμείς του τα πληρώνουμε αυτά. Λοιπόν, ε, ψηλά το κεφάλι, ε, ο αγώνας συνεχίζεται και στο πεδίο των ε, διευδίων, γιατί είναι παράνομα, αντισυνταγματικά, κοινικά. Ε, ε, αυτοί κινούνται με, με γνώμονο μόνο το κέρδο. Δεν δεν έχουν κάποιο άλλο ε, κίνητρο. <εστούν> ε, λοιπόν, έχουν σκοπό ούτε καν συζητάνε πλέον και τη μείωση των διοδύο, του, του ποσού, τόμιστρου. Του ε, Πόσο μάλλον στις καρμανιόλες, τις μισοντελειωμένες, όπως είναι ο Ολυμπίωγος κλπ, λοιπόν, που πληρώνουνε για διοδύο που θα γίνουν και λόγω των καθυστερήσεων. Επειδή οι καθυστερήσεις, πώς έγιναν τον έργο, τους <εστούν> το χρηματοδοτούσαν οι τρόπιζες. Και πρέπει εμείς να πληρώσουμε σπασμένα λόγω της κρίσης που δεν τους κρηματοδοτούσαν οι τράπεζες και το άλλο το απερίγραπτο, λόγω μείωση των διαλέψεων. Επειδή ο δύσμερος λαός μείωσε τις διαλέψεις που, δεν μπορούσε λόγω οικονομικής δυσπραγίας, αυτό ήταν μια κατηγορία κατά του δημοσίου και είχαν κάνει και αγωγές κλπ κατά του δημοσίου και φταίει επειδή μειώθηκε η κίνηση και επειδή δεν τους κρηματοδοτούσαν οι τράπεζες. Εμπίζονται οι τύποι αυτοί. Αυτοί οι τύποι είναι να κερδοσκοποιούν μέσα στην κρίση. Και να είναι ανάλυση. Είναι ανάλυση. Mm -hmm. Λοιπόν, προσοχή γι' αυτό Τα, περνάτε ε, και πολλέ φορέ, ε, όχι πολλέ φορέ, πάντα, σημειώνουν το, ε, το νούμερο θα, τη φυνακίδα, κλπ. Και πιθανόν να σα έρθει τον που ε, Θα συνεχίσουμε με τη μάχη, αλλά υπάρχουν τόσα παιδεία που μπορεί να παλέψει κανεί. Εντάξει, που μπορεί να κάνει κανεί κάποια τακτική υποχώρηση κάποια στιγμή, να παλεύσει κατά των νόμων αυτών, μήπω καταργηθούνε, και συγχρόνω να παλεύουμε για τόσα και τόσα άλλα, για το κλέσιμο των νοσοκομείων που έχουν τελειώσει τα πόδια μα, και τι συγχωνεύσει που γίνονται, για τα σχολεία, για το κυρίω τώρα το μεγάλο, το φλέγον θέμα, για του πληστηριασμού. Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλε μάχε στου αγωνιστέ. Έχ, έχουν δρομολογήσει του ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έρχονται πάρα πολλοί πράγματα. Φοβερά. Τι να πω. Είναι... Ανατριχιαστικά. Ο, ό, όπως το λέει Λοιπόν, έξω ε, στου στους δρόμους, δρόμους στις περιμένουμε όλο τον κόσμο δίπλα μας, στην Καθατσόλου 35, που είναι και η βάση του κινήματος δεν πληρώνω, έτσι. Ε, σας περιμένουμε όλους δίπλα μας, σε ένα ενιαίο μέτωπο, σε μια ενιαία αλξίδα, που πρέπει. κ. Ναδερμπληρώνω.gr. Το site μα ναι. να μπαίνετε, να πρέπει τι ανακοινώσει μα, τα κείμενά Στι σε... εκδηλώσει και στι δράσει μα, τη Δευτέρα Μαρτίου, έχουμε μια δράση με του ανάπηρους, Ναι, ναι, ναι. Έτσι, την ναι, οποία ναι, ναι. του ναι. ανάπηρου ναι. έχουν διαλύσει την κυριολεξία, έχουν βγάλει πάρα πολλέ αναπηρίε μέσα από τι ασθένειε και δεν καλύπτουν. Α, ε, έχουν ανεβάσει τα ποσοστά, έστους έσκους έσκους. Έχουν πάλι τους αναπήρους. Ναι, στρέφονται προ το αδύνατα κομμάτι τη ιστορία ναι. της κοινωνίας. Ναι, συνταξιούχος που δεν μπορούν να κάνουν μεγάλε κινητοποίησεις, Γιατί mm. άλλο είναι ένας άντρας και άλλο ασενικός. Έχει τεράστια διαφορά. Έτσι, yeah. ε, αυτοί στρέφονται προ τα Αλήνα της ομάδας του yeah. κοινωνίου. Παρ' όταν τους, τους διαλύσουνε. Τη δεσπέρα έχει μια εκδήλωση. Να την πληροφορηθεί το όλο και στο ας... δικό μα, αλλά και στη θάλασσα. Σα καλούμε όλου τη Δευτέρα το πρωί στην εκδήλωση για του Αναπληρού. Γιατί υπάρχουν πολλοί Αναπληροί που είναι με το καροτσάκι και δεν έχουν που μπορούμε να κουμπώσουν το κάτω <σταλεί> του. Και κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε κι εμεί, ή <σταλεί> μέλη τη οικογένειά μα. Γιατί κανεί δεν ξέρει πότε μπορεί να χτυπηθεί από μια αρρώστια, όπω κλείσει κατά πλάκα ή οποιαδήποτε άλλη. Την ειναι είναι 4η ναι, για του αμαία, <λάνε> <χει> εκεί περιλαμβάνονται και άλλες ομάδες βέβαια, Είναι και λοιπά, που για μετακινήσεις, εκεί, τόμερα, τη καταπλάκα, που έχουμε δώσει πολλούς αγώνε με τους αγωνιστές της ζωής. Και του και τους, Λα, διε, και θεωρούμε μέλη, πραγματικά, πραγματικά, μέλη, πραγματικά, τους θεωρούμε μέλη του. θεωρούμε πρέπει να πάμε όλοι. Τι δε... δετάτε το πρωί στην ομόνια, όλοι, όλοι, μαζικά, αυτά, όλοι μαζικά, γιατί αυτοί οι αγωνιστές της ζωής αξίζουν τη συμπαράστασή μα. Λοιπόν, αυτά ήχομαι να σας πούμε. Δε Τα δε. υπόλοιπα της άλλας ώρας που θα συναντιόμαστε, ε, θα γι' το όλη μου η ελευθερία. Έτσι, και ευχαριστούμε την κυρία Λεκάκου που πρόσθεσε αυτή την ελευθερία το σύντροφο, Δημήτρη. Σ... Δεν... Σ... Δεν λέμε ε, κυρία και κύριο. Απλέστα, <laughs> με την έννοια το του όρειου, περιλαμβάνει mm -hmm. το κυρία Σάμπρος οπιτρόφη. την Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, Σα περιμένουμε την άλλη Παρασκευή πάλι. Σύντροφη Δίνα. Θα νικήσουμε οπωσδήποτε. Καλή